Ελά, Τι θα γίνει, ρε. Μία είναι του Αγίου Πνεύματος Μία είναι Απεργία. Μία είναι του Αγίου Α... Μαλάκα, θα μου πει. Σωστό. Μία, φαίνεται. Είχαμε αυτό σήμερα, ναι. Μία, ο Μητσοτάκη. Τι θα γίνει, θα ακούσουμε. Το ίδιο λέμε. θα ακούμε Μαλακίε, δηλαδή. Τι θα γίνει. Α, oh, συγγνώμη, αλλά για Μαλακίε είστε. Μορφωθείτε. Βρέστε μου, Ιολόγε. Κάντε εκπομπή μαζί με το Μητσοτάκι. Ε, καινούριο Ντουετάκι δοκιμάζουμε για τη νέα ε, σεζόν. Καταρχά, δεν έχει σήμερα αυτό Το το-, ε καλά κι άλλ ξεκίνησα να χιούμορ Αλλά σιγά σιγά τους φτιάχνουμε Εκπαίδευση του κάνουμε Απ' την πατρίδα μου ζητώ Τα αστεία να αφήσει Την Κυριακή που έρχεται Σωστά για να βγάλει. <Δεσύ> Εσύ Άμεσα είστε συνεργάτε μας Χρόνια τώρα. Χρόνια τώρα. Ναι. Όχι τώρα το νησιά πολύ τον καλύτερο, φίλε. Εντάξει, είπαμε. Φτάνει τόσο. Δεν φτάνει που τον είχαμε τόση ώρα ακούγαμε αυτόν τον βλαμμένο μυθιωτάκι. Τον έβαλε ο σύνδεσμο και στην εκπομπή. Πάρτο. Να ακούγεται το υπόλοιπο. <Δεσύ�> Όχι, πάρτο. Έτσι. Αυτό σα πρέπει. Η χώρα κινείται βασικά στη σωστή κατεύθυνση. Στο Ζαλόγκο. Ελά, έλα, Μωρή Τι έγινε με τον που. Στηνάμα, ακόμα θα όχι, ακούμε, ρε. Ε, όχι, ελληνοφρένια είναι, κανονικά έχει ξεκινήσει, αυτό είναι. Ε, ρε φίλε πραγματικά. <laughs> ξέρω ακούω, τόσο Ο τόσο ναι, ελληνοφρένια είναι. Αυτό είναι. Ε, Εγώ φοράω τα γυαλιά <laughs> από, <laughs> ανα, <laughs> από ανακυκλώμενα <laughs> φίγια. Ακούω το σιωρά το σκατό που που νομίζει ότι που αυτό Αφού να άλλο, γιατί το άλλο. αφού την Ρε, πε άλλο κατευθείαν. Ελλοφρένια ακούστηκε η ώρα. Ελλοφρένια χωρί μουσική είναι. Μιτσοτάκι, σκέτο, unplugged. Πάμε στη θάλασσα. Πάω στο άλλο λοιπόν. Αυτοί οι άσοφοι σοφοί που στέλνουν πύραυλου στη Σελήνη και αφήνουν πεινασμένου στη γη. Πώ τον Ιωχατζή μορεσά ένα τραγουδιάκι. Έχουν αποφασίσει να κάνουν τον πλανήτη μπουρδέλο. Δηλαδή, τι δείχνουν τα φυτάκια. Απίστευτο. Σοφοί. Και ενώ δεν πράγμα ήταν. Πράγμα. Ήταν νοικοκυρεμένο ο πλανήτη ξαφνικά από μπουρδέλο, το πουθενά. Ρε, φίλε, τι διάλογο σοβαρά τώρα στον 21ο αιώνα ακόμα ασχολούμαστε με πολέμου. Δεν έχω σταματίσει να θυ People that. <clears throat> Πέδια, σας αγαπάμε στην Ελληνοφρένια, σας λατρεύουμε. Απαπαπαπα, απα, απα, ωραία επιλογή, ναι. Αλλά έχετε ιδέες φίξης, αιμονή. Χρήζετε ψυχιάτρου γιατί έκανε κυβέρνηση ο Τσίπρας. Mm -hmm. Τότε το θαύμα αυτό που έγινε το κόμμα του 30% που πήρε κυβέρνηση. Άσταλα Βικτόρια Σέμπρε. Παγκόσμιο θαύμα. Ζηλεύουμε. Και γιατί έκανε κυβέρνηση με τον Καμένο. Και ξεχνάτε... Το ζηλεύουμε. που έχει κάνει η κυβέρνηση με τον αρχαίαποστάτη το 89. Δεν πεθάναμε και Μ... δεν πεθάναμε θυμόμαστε Ναι, ναι, ναι. Φιλάκια, φιλάκια, Να είστε καλά. Φυλάκια. Μ' αρέσει το επιχειρήμα, τα παραμένουν φρέσκα Έλα, γεια. Καλημέρα, πώς το λέω. Καλημέρα. Σοβιετικό αρκούδι. Λοιπόν, τι κάνεις. Καλά. Μια χαρά. Λοιπόν, θέλω να κάνω μια παρέμβαση, έτσι λίγο για τη λουκά. Την είδαμε πάλι στο Pride, το Σάββατο που Πρά Βεβαίω, εγώ δεν λέω τίποτα, αλλά κάποιο πιο πονηρεμένο από μένα μπορεί να πει ότι μήπω γουστάρει γκέι. Δεν είχε χάσει πράιντι τύπησα. Μήπω γουστάρει γκέι, Λουκά. Αλλιώ να παίζει ψαλιδίζιον, Μήπω γουστάρει. Γιατί όπου γκέι και χαρά, από πίσω είναι. Τον κασελάκι τον ε, από πίσω. Στο ε, ψινάκι πάλι από πίσω είναι. Μήπω γουστάρει τέτοια πράγματα, μήπω δικιά μα. Μην mm, ξέρω. Αυτό σκέφτομαι εγώ. Δεν ξέρω. Εγώ δεν εσύ τι είσαι, εσύ μα, δεν καταλάβω. Εγώ είμαστε πολλέ, εμεί εδώ πέρα, δεν ξέρω αυτά. Oh, Εν Ε, τώρα είμαστε όμω. Α, έμαθα. Θα θα βγούμε το βραδάκι. Πού θα πάμε. Όπου γουστάρισα γάρι μου. Μανάρι μου, όπου θες μέσα πάμε. αυτό το τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Κοίτα κύριε Μαλάκα, κάνεις εκπομπή σήμερα ή όχι κάνω. Κάνω μαζί με το Μίτσο Δράκουλα. Α, τον μαλάκα, αυτά τα τριμπούρδελα να πούμε. η κουράδο τρελή, όπω ο κυραλυφθή, το άλλο το βλαχάκι. Και όλα τα χέρια τα ραγκουσό κουσταριά. Τι κάνει ρε του Θα του κλάξετε τα μαλάκα και Μίτσο Ο και 3% Και τα μου. να κάνετε κάτι και Εγώ συνευρίασα από μόνος, όφου έτοιμος πήρε. Να σου πω κάτι άλλο τώρα. Καταρχήν, να πω στον κύριο Πλακιά, αν μου επιτρέπετε με όλο το σεβασμό, πολύ καλά έκανε η κυρία Καριστιανού και στάθηκε μπροστά στο Μητσοτάκι και όρθωσε το ανάστημά τη, Ακόμα και να φάει τα μούτρα της, για μένα έκανε πάρα πολύ φωστά η κυρία Καριστιανού και όσοι βρίσκονται από πίσω. Εδώ το κλείνουμε. στα και δεν θα βγει να με κλείσει γιατί ξέρω τι κάνει. Ήρθε η ώρα η αριστερά να ενωθεί. Επιτέλου. Ο, ο Αλέξη θα την ενώσει και να φροντίσει το κουκουέ. Το κουκουέ που το παίζει αφιψηλού και ξέρω εγώ και δεν είναι όριμε οι συνθήκε και κουραφέ αλλά θα φροντίσει το κουκουέ να ακολουθήσει. Γιατί αυτή τη φορά ήρθε η ώρα να κυβερνήσει η πραγματική αριστερά. Όλη η αριστερά. Πάμε. Πάμε όλοι με ε, μία ε, γροθιά ε, μνημονιακή και αντιμνημονιακή όλοι μαζί. Δηλαδή, γιατί δεν έχει μνημόνια παρά του θα καμένου. Συνέταιρη του καμένου. Δεν θέλουμε. Εθνίκια και αριστερή όλοι μαζί. Αριστεροί. Ο αλέξι θα είναι ο επόμενο πρωτοβό. Πάρτε το χαμάρι! Πάμε γερά να στηρίξουμε αυτό το όραμα. Αυτή την κομδία είναι καλό. Πάμε. Κοροίδευε, κοροίδευε. Δεν κοροϊδεύω, Ά, το λέω. Τα μείνει να παίξω το κουκουέ και θα έχουν οριμάει. Χρειάζεται το κουκουέ στην δύο. άκρη τώρα, Το Κουκουέ δεν έχει τώρα με αυτά. Δεν τα καταλαβαίνει τα υψηλά νοήματα. Άσε το, το κουκουνα εκεί κολυμμένο, εκεί που ήταν. Αστο, εμεί πάμε μπροστά με τον Αλέξη. Για... Είστε το κόμμα που μα έλακε. Μιλάμε για διακυβέρνηση. Άσε το παραμύθι. Το κουκουέ το φάγαμε στη στην μάματα. Φύγαμε. Το ο αλέξει θα ενώσει την αριστερά. Βρεπάμε σου αριστερά. λέω τώρα, φύγαμε. Λοιπόν, πάρτε το χαμάρι. Έρχεται, έρχεται ο αλεύρι. Περιμένουμε την οξυγόνοκόλη τη στιγμή τη Ένωση. Μόλι το κάνει ο άλλο δεν τη βγάζει στην τετραετία. Θα τρίβουμε τετραετία. τα μάτια μα. Μόλι το κάνει. Μόλι ο αλέξει το πάρει σοβαρά, δεν τη βγάζει στην τετραετία. Δεν το παίρνει όμω εκεί. Πάρτο βρε Αλέξη και σηκάτω για μας Έρχεται, έρχεται. Κάνει υπομονή, κάνει υπομονή. Έ, έλα, έλα, έλα. Πρόεδρε, έλα. Ερχόμαστε από Δευτέρα. Έλα με φωρά. Φωστολή. Έλα. Γεια σα, Αβοστολή μου, τι κάνει. Καλά. Μπράβο, αγάπη μου. Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι, επειδή είσαι ο μόνο που βγάζει τα τηλεφωνήματα στον αέρα. Ναι. Τον δρόμο που συνδέει τη νότια Ελλάδα με τη βόρεια Ελλάδα, αυτό το συγχαμένο πράγμα, το έχει παρατηρήσει κανεί από τον Ασπρόπριγκο μέχρι το Χαϊδάρι. Έχει δει κανεί το σκουπιδαριό. Πού πάμε, τι είμαστε. Έλεω, Τι ούτε... είμαστε, δεν πιάνετε το μήνυμα του τι είμαστε. Πιάστε τα μηνύματα. Διαβάστε τα, λέει ο δρόμο, Τι είμαστε. Τι είμαστε. Ναι, ένα μπουρδέλο είμαστε. Όπω φεύγει από τον Πυρεά στο σκιστό για να κάνει στροφή να βγει εκεί στην Αθήνα. Αυτή αφηλώνω... είναι η τιμωρία σου που έφυγες από τον Πυρεά. Μείνε στον Πυρεά. Έλα, δεν γίνει και πρώτο σκουπιδαριό. Έχουν πάει κανεί στην Κωνσταντινούπολη να δουν πόσοι είναι οι δρόμοι από τα μέχρι την πόλη. Θα μα φάνε λάχανο οι Τούρκοι. Αν δεν μας στρώνε, στρώνε. δεν τελειώνει αυτό το, δεν <laughs> σιγά, σιγά το Μην που τη Σε αυτού του κριτικού, μάλλον του κριτικού. Ρότε μένα από την κεφαλιά. Μα δεν σε ρωτά όμω. Ανέτα, παίζουν, ναι, mm. που είπε από την κεφαλιά. Ναι, και εκεί τα ίδια έχουν κάνει με τα όπου έχει πέρα και τα που έχει πάει. Τα ίδια, παντού, και ναι. θα τα πληρώσουμε εμεί, οι συνταξιούσει. Και ποιο θα τα πληρώσει Α, οι άλλοι, αυτοί δεν είναι για να πληρώσουν, αυτή είναι για να εισπλάξουν. Να διαχωρίσουμε λίγο σε αυτό τον τόπο. Τι είναι να κάνει ο καθένα. Έτσι. Τόσα χρόνια, τόσε κυβερνήσει! Κανεί δεν φταίει! Δεν έχουν όλη το iban για να πληρώνουν. Κάποιοι το έχουν για να εισπλάν. Άμα το καταλάβετε αυτό θα συνενηθούμε επιτέλου. Έλα, γι' αυτό θα φάνε μαύρο όλη την εποχή. Καλά, μη φάνε και πολύ, ρέμισε κι εσύ. Να κάνω μια παρακοιλιά για την Παρασκευή. Βάλε. Βάλε μου λιγάκι δηλώσεις του κλέτς που έλεγε για τις μπαταρίες τη ενεμογενήτης. Έχουμε πέντε χιλιάδες σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε 5.000 να γυρίζουν ανεμογεννήτριε, 15 δι και ρεύμα. Ξέρετε πόσο, πόσο βγάζουν αυτέ οι 15, Ξέρετε πόσο ρεύμα βγάζουν. Μηδέν. Λιωδή δεν έχουν βάλει ακόμα μπαταρίε. Έλα μου. Δεν έχουν βάλει μπαταρίε. Φανά. Τι νομείται ότι δεν υπάρχει, ο δεν παράγει ρεύμα τη ανεμογενήτρια. Όχι, δεν έχουν βιβλίε μπαταρίε. Και μερικέ δηλώσει έτσι του Δόφου Για να ξέρουμε ποια είναι διαβρωνή προ τη πουλή τη χώρα μα. Τέτοιο κακό ελπίζω να μα βρει. Και εγώ το αλλά έρχομαι πάντων, εντάξει. Είχαμε βάλει να μέσα από το πρασίμα να μειώσουμε την αισθή θερμοκρασία κατά 5 πέντε Κελσίου. Δε φαίνομαι! Έχω μια βεντάλια και κάνω αέρα του μου. Στην Κυψέλη, για παράδειγμα, ψάξαμε και βρήκαμε και είχε στην πολύ μικρό Εκεί φτιάξαμε ένα μικροδάσος με σκοπό να αλλάξει το μικροκλίμα στην περιοχή κατά 5 με 7 βαθμούς Κελσίου εστί θερμοκρασία. Μπράβο παιδί μου! Μπράβο! Έχεις καταλάβει τι κάνουμε! Μια παραγγελιά για την Παρασκευή. Για πε. Το που είναι η Ρωμά που λένε Ελληνοί είμαστε. Δεν είμαστε κατσουέλι ούτε Τούρκοι. Το έχει κάνει μια προφανώ τεχνική ομάδα θεατρική βιντεάκι ακριβώ στου ίδιου διαλόγου. Απλά μιλάνε κανονικά. Δεν ξέρω αν το έχει δει. Όχι. Είναι απίστευτη. Και στο τέλο λέει τα πάντα μπορεί να γίνουν μια ελληνική σειρά. Βάλτε αυτό έτσι σε αντιπαραβολή να πούμε. Θα το δούμε. Έγινε, δε <στοί> καλά. Έχω και στη Μάραβική πέρα δεν μπορεί Δηλαδή τα παιδιά μα δεν μπορούν να στο σπίτι. Γιατί βγαίνουν με νυχτικέ, πηγαίνουν εκεί πέρα άντρε και τα παιδιά μα ρωτάνε τι είναι εδώ πέρα, μαμά. Αυτά τα μαθαίνουν στα παιδιά μα. Και αν είναι, θα μπούμε μέσα και γυναίκε. Α τη σκύσω εγώ πρώτα. Γιατί τη βιότητά μιλάμε. δεν μιλάμε για άλλο τίποτα. Ελλήν είμαστε, δεν είμαστε κατσβελούν την Τουρκία. Τουρκία δεν ζούμε εδώ, ζούμαστε. Και τα παιδιά μα πηγαίνουν και το ελληνικό αυτό το λέμε. Συγνωρίζω πάλι του λέμε. Έλα σε πιάσα με τη Δεύτερη. Φιλιά πολλά λοιπόν και δύο παραγγελίες. Τα νερά της μαγούλα είναι γνωστά, αλλά σήμερα τα θυμήθηκα από ένα φίλο. Εδώ πέρα στο... στην αγούλα είναι προ το θριάσιο. Ε, κάνουμε κάτι έργα εδώ πέρα με το δρόμο. Ναι. Και έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε μεγάλο. Αργούλα τελειώσουν. Προχτέ του έσπασε και ένα αγωγός Όπα κάτσε τώρα, γιατί μπλέκονται τα πράγματα. Δεν με νοιάζει τώρα που είστε φρακαρισμένο για τα έργα. Το ότι τρέχουν νερά μα ευαισθητοποιεί εμά. Τρέχουν νερά, ε! Μα γι' αυτό πήρα. Πηγαίνετε με ένα κουβά να μαζέψετε. Μπορείτε να σφουγκαρίσετε με αυτά, να κάνετε κάτι. Μην πάει χαμένο νερό. Όχι κουβά, είναι πολλά τα νερά. Έχει σπάσει αγωγό. Ε, με λεκά, τι να πω. Καλά μαζίκα σου Καλά τώρα, τα ρωτάνε αυτά? Σε ποιο πήρα το όνομά σου πώ είναι? Στράτος, Τζόρτζο Γλου Να σε γ***** Έλα! Ε δε, λοιπόν ένα υπεύθυνο μου Το νερό να μαζέψεις! Άντε τώρα έχει π... χειμά μα... γ***** σου μα... γ***** σου! Καλησπέρα. Είχαμε ένα πρόβλημα εκεί στη Μαγούλα με τα νερά. Είχα πάρει εχθέ, δεν ξέρω με ποιο μίλησα. Πού μπορούμε να μιλήσουμε, να Μεσο... έρθουν οι κάμερε εκεί πέρα να πούμε το πρόβλημά μα. Και μένει στη Μαγούλα. Μάλιστα, μάλιστα, εκεί πέρα προ το θεάσιο του δρόμου. Ναι, και τρέχουν τα νερά. Έχουν σπάσει ο αγωγό μα, καθυστερούν κιόλα. Ναι. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα εκεί πέρα. Έχουν σπάσει τα νερά τη Μαγούλα, εγώ αυτό ναι, κρατάω. Ναι, ναι, ναι. Ετοιμόγενη Μαγούλα. <Τι> ετοιμόγενη βρε για εσύ είσαι πάλι, <Τι έτσι> είναι Δεν σου είπα να μαζέψει τα νερά με τον κουβά Τα μαζεύμε <Τι> το πλά, θα πάει στα σταγόνα νερό Δεύτερον, ήθελα μια αφιέρωση για το γενεστριακό και για ό,τι αυτό αντιπροσωπεύει: Οι βαρμπάδε, του πατεράδε, όλου αυτού που νομίζουν ότι είναι κάτι σημαντικό, ότι κατέχουν την αλήθεια, ότι είναι προοδευτική. Για όλου αυτού θα ήθελα μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Την άγρια αριστερά του φεύγου με λιγοριά. Έχω βαρεθεί να κοιτάζω τη διχυρασία σου, τα περίφημα διά. τα αρχαϊκά. Θα σα ξεβραχώσουμε ρεμουνιά και θα σα Έτσι όπω τα πλούσαμε. στα <σχύ> Δεν με λες ρε, μου τα ειρηνικά. Και θα όλους. Λοιπόν, μια αφιέρωση θέλω για την Παρασκευή. Αν μπορεί, είναι λίγο δύσκολο, αλλά κάτω. Θέλω την ομιλία του Αντιπρόεδρου του Σωματείου του Παναγίου του Μαυρίκη στο 902. Είναι στο YouTube, 1,5 λεπτό. Και αυτό που καταλήγει στο τέλο που είναι για όλου μα είναι ότι αν δεν πάμε πάλι στα Σωματεία για να τα έχουν απαξιώσει, πρέπει όλοι μα να πάμε στο Σωματείο, όχι μόνο οι ταξιδίτε, όλοι οι εργαζόμενοι. Και δίνουμε μια υπόσχεση για την πορεία ότι η αγώνα μα θα κλιμακωθεί. Δεν θα αφήσουμε την κυβέρνηση. να μας σοπεδώσει, δεν θα αφήσουμε την κυβέρνηση να μας λιώσει οικονομικά και να μας εξαφανίσει. Γι' αυτό τον λόγο λοιπόν συσπηρωθείτε δίπλα στο σωματείο για να προχωρήσουμε αγωνιστικά στην ανατροπή όλων αυτών των σχεδιασμών που είναι σε βάρος από αγγελματία ταξιτζή. συνεχίζοντας. Έχω να πω το εξής σε όλους τους κατατρεγμένους ο αγώνας συνεχίζεται και για την Παρασκευή θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ χωρίς να κόψεις τα τραγούδια που θα σου πω το ένα είναι θα βάλεις τον Άρη σηκώνουμε πολλά πρωί με το Θανάση στο Τίμψα της Θεσσαλίας ένα ορεινό που μιλάει για τον Άρη και το φαιδιό του <Το Πολύ δυνατό, προτάς τον γοργοπότα μου με τον Νίκο καλάνι. Και τα δύο θα τα φύγεις να παίξουνε, γιατί χτες έγινε αυτό το ανεπάντηχο πριν από χρόνια. <σομίου> Υποσχέθηκαν στο λαό την πάλι ενάντια στον κατακτητή και την απελευθέρωση της χώρας μας. Αυτές τις υποσχέσεις τις στηρίσαμε. Αλλά υποσχεθήκαμε και κάτι άλλο στο λαό. Ότι δεν θα αφήσουμε τα όπλα από το χέρι μας, αν δεν πετύχουμε και τη διπλή ελευθερία, τη λοκρατία. Ήθελα να κάνω μια αφιέρωση για την Παρασκευή, σε παρακαλώ. Αν μπορεί από του ελεύθερου πολυεργημένου που τραγουδάει ο Ξυλούρης το να που λέει Λαλί, πουλί, παίρνει σπυρίκι κοιμάνα, το ζηλεύει. Αφιερωμένο στι μανάρε τη Γάζα και τη Παλαιστίνη, που δίνουν και αυτή τον αγώνα του τώρα, που σύγκουνε, σύγκουνε χέρια, δόντια τα πάντα όλα. Και μου θυμίζει πάρα πολύ το Μεσολόγγι, το οποίο έπαιξε ακριβώ αυτόν τον ρόλο. Δηλαδή η σφαγή, η πείνα, βοήθησε την επανάσταση στο τέλο. Οπότε τα βλέπουμε τα πράγματα γεμάτα, το ποτήρι γεμάτο και τη δίκαιη. cupa gemate o στον βλέπουμε καταστάσεις που φαίνονται πολύ τρελέ. Παιδιά να ορμάνε πάνω σε φορτηγά και να προσπαθούν να ρίξουν ένα από τα κουτιά που έχει ενρισκτεί, να ρίξουν μια κονσέρβα για να μπορέσουν να έχουν κάτι. I'm mm -hmm. Να σου που αφιερώσει, θα κάνει την Παρασκευή. Ναι. Ωραία. Θέλω το μάνα από του Ροσουλίτε του Χριστόδου Λουχάλαρη, με τη συλλογιστική ερμηνεία του Χρήσαντου αφιερωμένη σε όλε τι μανάδε που έχουν το προνόμιο να θάβουν τα παιδιά του. Τι μανάδε τη Γάζα, του Ιράν. Αυτό είναι προνόμιο. Τη Ρε φίλε, ξέρει τι είναι να το παιδί σου και να έχει το βλέμμα τη κυρία Χαριστιανού. Που τα σκοτώνεις γιατί πουνίθηκε η μηχανή στη λακκούβα. Γαμώ το μνημόνι τη μάνα του λαού για 20 ευρώ βενζίνη. Γαμώ την κοινωνία που ζούμερε, φιλεπολιτισμό είναι αυτό. Σκοτστό πρώτο αιώνα για αποστόλη. Γαμώ το κερατό μου.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 Χαρίας ήταν ένα ιδιαίτερο ξεχωριστό άτομο ε, ήταν αλληλέγγυος όχι μόνο με τη, με τη δική του ας το πούμε, ομάδα τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα αλλά με οποιονδήποτε ήταν αδύναμος και ήθελε ε, βοήθεια, προστασία συμπαράσταση <Το> Δεν μου έχασα. Είμαι μάνα της Ελένης. Έχασα κομμάτι του εαυτού μου. Και είμαι μισή μάνα τώρα. Αν δεν είχα Πέτρο, θα ήθελα το τέλος μου να ερχόταν με το τέλος του παιδιού μου. <Το <Το <Το 28 <demi> <musschau> <musschau> <musschau> <musschau> <musschau> <musschau> Φεβρουαρίου σκότωσαν το παιδί μου. 9 Μαρτίου κίδευσα ότι απέμεινα από κείνη. Ήταν ούτε 20 ετών. Κανεί γονιός, ποτέ, καμιά μάνα Να μην ζήσει αυτό το κακό, τον πόνο, τον άσβεστο. Η απουσία του είναι πολύ, πολύ πιο ψυχοφθόρο και πιο έντονο. Τι σου λείπει πιο πολύ από τον Παύλο? Όλα. Πιο πολύ? Το μάνα. μάνα, μάνα.